Σολών. Οικουμενικός της εκπομπής κονσολάρχη Ευλογείται Κράσνα για Άρμια Ο κόκκινος στρατό. Πού είτε πότα παιδιά Εδώ πέρα που ήρθαμε να κάνουμε και μια δήλωση κοινωνικών φρονιμάτων Να τον Κόλεμα Σίσχο ο στρατό είναι ο πιο ισχυρός μας τραγουδάει η χοροδία του Αλεξανδρόφ, δηλαδή Αυτά τα παιδιά που γίνανε καλοί καπιταλιστές, διότι το, το άμα φας τόσο κομμουνισμός στο κεφάλι θα γίνει ο καλύτερος καπιταλιστής, λογικό είναι Και τα οποία παιδιά μας θυμίζουν ότι σαν σήμερα το 1966 το σκάφος Λουνίκ προσεληνιώθηκε και ήταν η πρώτη επιτυχημένη ελεγχόμενη προσελήνωση που επέτυχε ποτέ η ανθρωπότης βέβαια εδώ τώρα τι ακούμε εδώ ακούμε τη φωνή μιας κοσμοναύτιδος η κοσμοναύτη της κοσμοναύτιδος διότι δεν θα φάτε και τη γλώσσα ρε η οποία εστάλλει ή να ε, περιστραφεί Εντροχιά, περίξη τη γη, ένα μήνα αφού είχαν στείλει Ρο τον Καγκάριν. Ξέρει ότι πριν στείλουν τον Καγκάριν στείλαν άλλου δύο, αλλά δεν του πέτυχε καθόλου. Του κάηκαν στην. Ναι, δεν κάνω πλάκα του. Γίνανε κοσμονότο. Ό,τι, έγιναν κοσμοναύτε φλαομπέ, επανερχόμενοι στην ατμόσφαιρα. Αλλά, άμα είσαι κομμουνιστή, δεν σε νοιάζει αυτό το, το πράγμα. Τρώ και δύο, τρει, τέσσερι, πέντε χιλιάδε εκατομμύρια, άμα είναι. Μέχρι να το πετύχεις Νε σπα Έτσι λοιπόν σαν σήμερα όντως το 1966 3 Φεβρουαρίου ήταν Που η Σοβιετική Ένωση έστειλε το πρώτο Μη επανδρομένο εννοείται Στο φεγγάρι Ενώ ξέρεις πλιάκι. Για να το στείλουν αυτό παιδιά έχει πεθάνει κόσμος Άστα να πάνε Η φωνή που ακούσαμε είναι της Ρωσίδος Κοσμοναύτιδος Που δεν επανήλθε ποτέ Την κατέγραψαν δύο αδέλφια Ιταλή, ραδιοερασιτέχνες Οι οποίοι κατάφεραν και ηχογραφούσαν τις συχνότητες Του Σοβιετικού διαστημικού προγράμματος Και δεν είναι οι μόνοι, είναι δύο-τρεις Οι οποίοι εστάλησαν αλλά δεν γύρισαν ποτέ Γιατί, διότι εμείς μάθαμε μόνο για τον Γκαγκάριν Δεν μάθαμε για αυτούς που οι κομμουνιστές ψήσανε ζωντανού, ούτω ώστε να πουλήσουνε το μύθευμα της κρατεά διαστημικής δύναμης και επειδή εμείς εδώ κυρίες και κύριοι τι πρέπει να κάνουμε, αντιπροπαγάνδα πρέπει να κάνουμε να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1952 εγεννήθη η απόλυτη φωνή της ελληνικής και ελληνόψυχης αντιπροπαγάνδας Πρώτη είδηση της ΜΕΡΑΣ. Πιάσανε τον κόλλο. Πάει πολεμό, χαρηφιλή μου, χαρά ξεφτυλιστήκαμε. Δεύτερη είδηση τη μέρα: όπου να είναι, ξεπουλάμε. Τα ακούσατε, σα τα προφτάσανε, άλλα μαντάτα. Που χτε ήταν να κάνουμε τη Γιούρια, τη φοβερή, εμεί οι ανυποχώρητοι. Και σήμερα μα τη φορέσανε κανονικά, καρά και καρισμένο Και μέχρι χτε τουλάχιστον ήμασταν από πάνω. Είχαμε μια εθνική ομοψυχία. Την ίδια ακριβώ ώρα που τα κολότουρκα επέκριναν, λέει, την κυβέρνησή του. Τα διάβασα αυτά στη Κουριέτ, δεν τα βγάζα από την κούρπουπα μου και έλεγαν Μα πάτε ξεβράκοντα στα βράχια. Και χθε ήμασταν από πάνω, σήμερα από κάτω. Ε, αγάπη μου, αν πα στο κρεβάτι ασυμφώνητος θα βρεθεί απλήρωτος και από κάτω. Πώ να το κάνουμε. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1952 στον Πειραιά συγγραφέα συγγραφεύση, σεναριογράφος, δημοσιογράφος και τηλεοπτική και ραδιοφωνική βεβαίως τεράστια παραγωγός και παρουσιάστρια Μαλβίνα Κάραλη εργάστηκε σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά το βασικό είναι ότι έμεινε στην συνείδηση του του δότου λαού ως μια αδούλωτη φωνή η οποία ναι μεν πούλησε πολύ και βαριά τρέλα αλλά μέσα σε αυτή την τρέλα έριξε και πολύ. και βαριά αλήθεια. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Διαλέξτε τι από τα δύο είστε και αν δεν είστε τίποτε από τα δύο προσπαθήστε κάπως να ισχυροποιήσετε το ένα από τα δύο ή τη χαμένη νιώτη σας ή τη χαμένη τρέλα σα. Από σήμερα και κάθε μέρα, με ακούλπα, εδώ, στον Παραπολιτικά 91 στη Διεύθυνση Παραγωγής ο χρήστο Μητυλινιός Οικουμενικός κονσολάρχης πασών των κονσολών και επί των κομβίων, Ο Δημήτρης ο Κύρκος Είμαι ο Κωνσταντίνος Βογδάνος Μπορείτε να στέλνετε στο radio παπάκιπαραπολιτικά.gr Mail παρακαλώ, ε, θέλουμε περισσότερο Twitter παπάκιπαραπολιτικά901 Facebook παραπολιτικά90,1 Και επειδή ήρθαμε τώρα εδώ πέρα στο στόμα του Λίκου, Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δείξουμε Σθένος και πυγμή από την αρχή. Είναι σαν αυτό που λένε οι καθηγητές στρατηγικής γεωπολιτικής στις σχολές των νεοπλών Πρέπει να κάνει το πρώτο χτύπημα. Να δείξεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Δεν μασάς. Λοιπόν, λέτε ότι είναι τώρα σημείο γενναιότητας να είσαι σε σταθμό καπιταλιστικού χαρακτήρως και να υποδίεσαι τον κομμουνιστή. Όχι, παιδιά. Γενναιότητα... είναι στον Παραπολιτικά 90,1 να επισημαίνεις ότι σαν σήμερα το 1908 ιδρύθηκε αυτή η ομάδα. <Το> σαν σήμερα το 1908 ο φοιτητής Γιώργος Καλαφάτης αποφασίζει να εγκαταλείψει τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο και να φτιάξει ένα σύλλογο μόνο για το ποδόσφαιρο, ρε αδελφέ. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος βιοδυνάμικος. Και χιλιάδες φίλοι, μόλις δουν τριφίλοι, ζήτωνε ναι ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ μεγανε και κράνε. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, Αθλητής, όλα, και για να μην σημειωθεί η πιο γρήγορη απόλυση στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίες και κύριοι που είστε συντονισμένες και συντονισμένοι Με κούλπα, καλημέρα σε όλους και όλες, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. καλή αρχή Έλα με το δεξί Το νου σας ναι, το νου σας. Κάτι που έχω εγώ και δεν έχετε εσείς. Highway, shadow, είναι τι σημειώσει, δηλαδή το σκονάκι. Καλημέρα στον Νίκο Υποφάντη. Oh. Λοιπόν, για φέρε το εσύ από πήγαινε εσύ από πίσω και ξεκινάμε το Νταραβέρι με τους Ακρόατες. Φόρμα επικοινωνίας, παραγωγικά ρέντιο, καλημέρα σας τελικά ήταν ένα τουρκικό πλοίο ή περισσότερα. Και μια δεύτερη ερώτηση με τους πληστηριασμούς, τι γίνεται, έχετε πάρει κάποια μέτρα. Βέβαια τι, πώς θα σας κόψουμε την κάσα, χωρίς μέτρα. καζάν. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο Βασιλικό Καλή αρχή μας εύχετε να είστε καλά Καλή αρχή, καλή δύναμη Πόσε πόνο λέει στου κατσαπλιάδες Βρε δεν καταλαβαίνουν οι Ένα κονάκι φιλοκυβερνητικού συντηρητικού φιλελευθερισμού Κυρίες και κύριοι Εδώ εγκαθιδρίεται στου 90,1 μεγάκι κλούς Χρήστος Μητυλινιός, Δημήτρης Κύρκος, Κωνσταντίνος Βογδάνος, Χαίρετε και αγαλλιάστε. Το άλμπουμ High Voltage, νομίζω 1976, ACDC, με τον παλιό τους τον τραγουδιστή, αυτόν που μετά έπαθε αναρόφηση και τον βρήκανε κακαρωμένο ένα πρωί μέσα στα μάξη, τι να κάνεις... Καλημέρα στην Κατερίνα από τον Νέο Καλό ξεκίνημα, Κωνσταντίνε. Αν και ήμουν πολύ εναντίον σου την εποχή των ντοκιμαντέρικων των Τούρκων... Ουγώ, καμιά σχέση με ντοκιμαντέρικων των Τούρκων. How it goes you're in a band. διότι η μουσική έχει το φιλοσοφικό τη κομμάτι. Και τι σου λένε οι εδώ πέρα; Λέει φιλαράκο, εάν θέλει να φτάσει μακριά, θα πρέπει να φάς και ξύλο. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Yeah. Λέει να Τώρα είμαι με σου. να Εδώ, από την Αυστραλία, η ACDC, κρατάνε την Βρετανική παράδοση. To Ξύπνησαν στις uh, Βρυξέλλες, Δημήτρη, κάλλιος... Mm -hmm. mm -hmm. ah, oui, mm -hmm. Καλημέρα, όλα καλά, ναι, αλλά μας λείπει κάτι. Με mm κουά... -hmm. Mati! Me uè l'Angleterre Ma puinaglia. C'è u le Rua Yomuni. Ohi ohi, per via uni Yomuni. Ohi Rua Yomuni. C'è u le Rua Yomuni. Capello, on va a foresta. Oi, botrón de Ascot. Η Παναγία μου, η μυρολόγια τώρα πάνω στι Βρυξέλλε που είναι η Αγγλία που τη χάσαμε. εδώ Μεγάλο Βρετανία πάει. Χαρές και πανηγύρια, βεβαίω. Πού, χάρε και πανηγύρια στις περιφερειακές. σε περιφερειακέ υπερδυνάμει, σε κάτι Τουρκίες Καλά, χάρε και πανηγύρια στο στη Μόσχα, στη Μόσχα αδελφέ μου στη Μόσχα. Αστειέβεσαι, ποιο νομίζει ότι έδωσε όλη αυτή την τρελή βάντα σε αυτού του οποίου πολλοί θεωρούν κιόλα ότι είναι σουπερίρωε. Κάτι Νίτζολ Φεράζ, για παράδειγμα. Nigel Φαράζ, ο οποίο έχει πει τόσε μπουρδέ για να πείσει του Βρετανού που είχαν κάθε δικαίωμα να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να μην σου πω ότι είχαν και δίκιο, μπερδευόμαστε τώρα. Να μην σου πω ότι είχαν και δίκιο έτσι όπω έχει γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεφτύλα και ιδέα έχει καταντήσει το όλο πράγμα. Θα σου πει κάποιο ο οποίο είναι οξύ επικριτή. Και εμεί σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επικρίνομεν τι δημοκρατικέ αποφάσει του Βρετανικού λαού, που στη συγκεκριμένη περίπτωση. εξεφράστησαν διά της αποφάσεως να εγκαταλείψωσιν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, το γεγονός ότι πήραν αυτή την απόφαση ακούγοντας φούμαρα, μπουρδες, αιδίες και fake news είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ποιοι χαίρονται, χαίρεται ο Πούτιν που τόστισε όλο αυτό το πράγμα, πάρα πολύ ωραία ή πάντων δεν τόστισε, το βοήθησε και χαίρεται βεβαίω καλά. Χαίρεται ο φίλος μας. Έλα φιλαράκο μου. Ο Λερμέχου Παιδιά αυτό το είχα βγάλει πρέπει να σας πω ε, Στο προηγούμενο ραδιόφωνο Καλημέρα στον θέμα 104,6 Θα καλημερίσω όλα τα ραδιόφωνα από τα οποία έχω περάσει τώρα Καλημέρα στον Sky των 104,3 oh, oh. Καλημέρα στον Φλασ96, τον οποίο ισοπαίδωσαν οι συνδικαλιστέ, τώρα δεν υπάρχει. Ακού τώρα, επειδή οι συνδικαλιστέ του ήχου ήθελαν να συνεχίσουν να παίρνουν 6 άρια το μήνα, την ώρα που οι νιούφιδε παραγωγοί πριν από περίπου 10 χρόνια παίρνανε ένα χιλιάρικο, διαλύθηκε ο σταθμό. Καταπληκτικό, ε. Έτσι, σοσιαλισμό. Υπότιτλοι για το σοσιαλιστή, είναι καλύτερο να μην υπάρχει μια εταιρεία, να μην δουλεύει κόσμο, παρά να δουλεύει υποσυνθήκε οι οποίε δεν περιποιούν τιμή στο υψηλό σοσιαλιστικό ιδιόδε. Το είχα λοιπόν αυτό τότε που είχαμε τσιπρά, έτσι για να είμαι Ήταν την εποχή που στέλναμε τον Ερντογάν στη Θράκη για να κάνει βόλτες Το θυμάσαι που ήρθαμε εδώ πέρα το ανοίξαμε παιδιά τη συνθήκη της Λοζάνης ως κουβέντα μόνοι μας την ανοίξαμε Μετά κάτσανε και δύο ώρες μέσα μοναχά του. Τι λέει μοναχό του το Αλέξη με το πάει. <Σιουργίες> κυρία Χρυσούλα από την Πλάκα, καλή αρχή. Χαίρομαι που σα στο ακούσει ραδιόφωνο και εγώ χαίρομαι, κυρία μου, πάρα πολύ. Φοβάμαι <Σιουργίες> πως χαρώ λίγο παραπάνω και έχουμε προβλήματα. <Σιουργίες> Αλλά τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Πρέπει κανεί να είναι αυθόρμητο. <Σιουργίες> Καλή αρχή, καλή δύναμη για την αφύπνιση και την αποτοξίνωση του αναδέλφου ελληνικού έθνους Λουκάς Λουκάς, ποιος Λουκάς, ο γιατρός, ο επισκόπος Συμφεροπόλεως Πω πω Παναγιά μου τη γίνεται από μηνύματα yeah. ΤΥΡΚΙΕ yeah. Θέλω παρακαλώ πολύ εδώ την άσκηση ψυχρεμίας μεταξύ παναγιοτοπούλου και Μητσοτάκου γιατί δεν φτιάχνουμε ένα τέτοιο κομμάτι για το Μητσοτάκη αυτό ξέρει το επίσημο κομμάτι του Ερντογάν Κατάλαβε, εδώ, εδώ είναι η διαφορά μας ότι εμείς έχουμε πρωθυπουργούς έχουμε εκλεγμένους οι οποίοι ελέγχονται και ακούγεται γελίο να φτιάχνουμε τέτοιου είδους τραγούδια εμείς για Τον αρχηγό του κράτους μας Εδώ είναι η διαφορά μας Αυτοί έχουν κάτι σαν Ντεμιδημοκρατία Ντεμιδικτατορία Εμείς έχουμε κανονική δημοκρατία Παιδιά έχουμε τόσο πολύ δημοκρατία Που μέχρι και για 5,5 χρόνια Ο τσίπρα μας Κυβέρνησε Κυβέρνησε Κυβέρνησε Όταν το βράδυ Αργά το βράδυ Τις 5. Είχα την πληροφορία, απλά αποφασίσαμε να παρακολουθήσουμε την κίνησή του. Ναι, το άλλο πρωί, η Βρεγάτα Νικηφόρος Φοκά ήταν εκεί στην περιοχή. Για να ε... είναι ο Νικηφόρος Φοκά στην περιοχή, Έτσι. 200 μίλια νοτίου του Καστελόνιου Σου. Καρ... Κάποιο τον έχει δείξει. Δεν πάει μόνο ο Νικηφόρο. Γιατί είχαμε ερημνήσει να την πάμε εκεί. Περιμένοντα και όντα έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Μην Δεν έχετε την παραμικρή. Ήταν, ότι παρά το, το, το πλοίο παρασύθηκε. Μάλλον παρασύρθηκε. Δεν είχε άλλη. Σου μεγαλύτερη... έχω πει με τη λινιέ πόσα μοιρά πετούσανε όταν μα παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καθότι ε. Έχει υπόψη σου, καλώδιος, περίπου. Νο... Νο... Ναι. Έχουμε 40 μοιρά. Πόσα πετούσανε. Όταν, όταν παραλάβαμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο, όταν παρέλαβε η νέα κυβέρνηση. Ναι, ναι. Πέντε, τέσσερα. Κοντά είσαι. Ε, σε πάρα πολύ κοντά. Δώσε διαφημίσει γιατί μπορεί να πω και το σωστό νούμερο. Αν λέει. <laughs> οι ευρωπαϊκές οικονομίες εξακολουθήσουν λέει, να αποκλίνουν τόσο πολύ Πώ <Ρι> θα μπορούσαν αυτές οι οικονομίες <Ρι> να, να, να αποκτήσουν μια <Ρι> μία σύγκληση προς ένα κοινό νόμισμα που περίμενε κανείς ότι θα δημιουργεί το χάος Τεράστια, λέει, πόσα θα έπρεπε να πάνε από τις βόρειες οικονομίες Στην νότιες οικονομίες Για να τους επιτρέψουν, λέει, να, να, να αντέξουν το βάρος Δηλαδή, οι νότιες οικονομίες, οι φτωχές οικονομίες Να αντέξουν το βάρος μιας κοινής αγοράς Και ξέρεις ποιον ακούς τώρα Τι θεά, την απόλυτη Την ύψιστη, την τεραστεία, την βαρώνει η οποία με παρεμβάσεις της ήδη από τη δεκαετία του 80 όπως αυτή, σχεδόν προέβλεπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φτάσει σε ένα σημείο όπου η εντροπία της θα δημιουργήσει φαινόμενα τύπου Brexit. Το έλεγε η θεά η συντηρητική. Οι φιλελεύθερη. Γιατί ο φιλελευθερισμός δεν ανήκει μόνο στους φιλελέδε. Ο φιλελευθερισμός είναι αντίληψη ζωής. Για την ελευθερία όλων της οικονομίας, της κοινωνίας και της αγοράς δεν ανήκει στους νεομαρξιστές, τους δικαιωματάκηδε και στους νερόβραστους, τους φιλελέδε, οι, οι οποίοι έχουν κάνει τον φιλελευθερισμό κάτι σαν ένα offshoot της νέας αριστεράς. Η Θάτσερταλ. Και που τ' Σε αυτό το υμνόδες μουσικό κομμάτι το οποίο αποδίδεται στον NELGAR. <ΣΛΣ> Σου λέω ότι η LCU εμείς μας αναστοκρατούμε. <ΣΣΣ> rule Britannia, Britannia, rule the waves, Britons will never be slaves. <ΣΣ> το κακό είναι όταν ζεις <ΣΣΣ> μέσα σε μια προσωπική φαντασίωση. Οι Βρετανοί νομίζουν ότι είναι ακόμα αυτοκρατορία Έχουν μια κοινοπολιτεία το Τους το... έχει μείνει το Ascension Island Στη μέση του Ατλαντικού the shotter, the shotter Και κάτι Μαλδίβες. Oh, να σου πω όποιο εκπέμπει από εδώ παθαίνει τζένο. Θα αρχίσω να μιλάω έτσι Britain. Οι Βρετανοί νομίζουν ότι είναι ακόμα αυτοκρατορία Οπότε βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση καμαρωτή, καμαρωτή Σε όσους κάποτε ζήσαμε Στο ευρωπαϊκό ή το ευρωπαϊκό Ινωμένο Βασίλειο Το Brexit φίλες φίλοι Αγαπητοί αγαπητές Ας μας θυμίζει τι Ότι φίλε μου Δημήτρη τίποτα δεν είναι αδιανόητο Και ότι η λεγόμενη πρόοδος Αυτό να το σκέφτονται οι προοδευτικούλιδες Η λεγόμενη πρόοδος δεν είναι πορεία στον αυτόματο πιλότο Και πάντα προς το καλύτερο. Όσο η ανθρωπότης προχωρεί και η δύση προχωρεί και όλοι μαζί πηγαίνουμε, τίποτα δεν σου λέει ότι πάμε πάντα προς το καλύτερο. Αυτό πρέπει να μας θυμίζει το Brexit. Ούτως ώστε να επιδιώκουμε την βελτίωσή μας. Και αυτό ισχύει για όλους. Είτε είναι στην περίπτωση αυτή με τους Βρετανούς, που φεύγουν, είτε είναι με τους υπολείπους που μένουν. Η πρόοδος προς το καλύτερο, η θετική εξέλιξη για την ανθρωπότητα από όλο μάλλον για τη Δύση, δεν είναι νομοτέλεια. Εδώ λοιπόν, η <Συλίξη> Δύση Ευρωπαϊστέ, Η Ευρωπατιστέ. <Τι> ο ο ναυτή του Αιγαίου. Κρεφατι έχω τα βάθια νερά και για την με την ενδοξιπατρίδα πατρίδα, η μόλι φλόγα και καρδιά. <Τι> Εδώ κυρίες και κύριοι διότι η φρέγάς Νικηφόρος Φωκάς δεν είναι απλά Μια ελληνική φρεγάτα Είναι η εσχατιά της ευρωπαϊκής είμαι θα το προκεχωρημένον φυλάκιον Της πολιτισμένης δίσεως Και όσο και οι ορισμένοι Να μην μπορούν αυτό να το χωνέψουν Μουσική Παιδιά είναι αλήθεια Εδώ τελειώνει ο δυτικό κόσμος Μουσική Εδώ Όπου άρχισε στο λέει ακόμα Και ο έτσι κοπή. Βρετανός ιστορικός του Κέιμπριντζ ο Τόμ Χόλαντ, η Δύση λέει ξεκίνησε στο μαραθώνα Εκανόνισε λοιπόν να μην τελειώσει εδώ στις εσχατιές της Ευρώπης 2.11 10.80 για... Τηλεφωνικά μηνύματα, radio παραπολιτικά.gr, για τα email σα, τα οποία τα βλέπω εδώ μπροστά μου, είναι πάρα πολλά. Θα τα διαβάσω όλα μέχρι το τέλο εκπομπή. Αλλά θα ήθελα να προχωρήσουμε στο ποδαρικό μα. Και έλεγα λοιπόν, κάτσε κάτω, Μητυλινιέ, έλεγα λοιπόν, με το Μητυλινιό, ποιον να βγάλουμε. Ο Μητυλινιό ποιον μου πρότεινε. Η Λιάνα Κανέλη Μου πρότεινε τη Λιάνα την Κανέλη Που ήταν μια καλή ευκαι... όχι ευκαιρία Ήταν μια καλή ιδέα Διότι θα αποδείξουμε τη δημοκρατικότητά μας Δίνοντας φωνή Στην αντίθετη γνώμη άποψη και οπτική Αυτή εδώ η φωνή ε, Αυτή εδώ η εκπομπή Είναι για όσους διαφωνούν Όχι μόνο για όσους συμφωνούν ε, Εδώ θα δούμε το μέταλλο της δημοκρατίας μας Μου είπε λοιπόν Λιάνα Κανέλη Λέω εντάξει ε. καλή ιδέα ε. Άλλο φίλο μου είπε να βγάλω βαρύ χαρτί από την κυβέρνηση. Α βγάλω, ξέρω εγώ, έναν σημαίνοντα υπουργό Υιόριαδη, ή... τύπου... Ναι, ναι, ναι, κάτι Ά, τέτοιο. Ναι. Παιδιά, εντάξει, πιο προβλέψιμο πεθαίνει. <χι> Μπορεί να βγάλει το ίδιο την κάτι καλή νύχτα. <χι> <χι> δηλαδή, ναι. Όμω, εν τέλει, από τι κρίνεται μια εκπομπή, από το κύρος τη πληροφορία που μεταδίδει. Και από τι άλλο, από ε, την δυνατότητά τη να εκφράζει αυτό το οποίο πολλέ φορέ είναι χωρί να είναι ευχάριστο. Ε, Γιάννης Μάζης Γιάννης Μάζης κυρίε και κύριοι, ο κορυφαίο Έλλην διεθνολόγο κατά πολλού και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, φοβερό καθηγητή, ιδιαίτερα αγαπητό από του φοιτητέ του και ένα άνθρωπο με τον οποίο συνομιλώ εδώ και πολλά χρόνια, μα κάνει αυτήν την ε, τιμή και ω εκ τούτου ήθελα να είναι ο πρώτο καλεσμένο του τη εκπομπή. Να είναι το ποδαρικό μα. Δίνει και στίγμα τρόπον σε αυτού του περίεργου καιρού. Αυτή η πολύ μελετημένη και ελεύθερη φωνή. Κύριε Καθηγητά, τι κάνετε. Καλημέρα σας κύριε Μπουκάνο. Ε, δική μου είναι η τιμή. Ε, έχω αυτή τη στιγμή την ε, μεγάλη χαρά να συνεντευξιάζομαι, δεν λέω με έναν εθνοπατέρα, με έναν εθνοϊό, ο οποίος λόγω ηλικίας δεν μπορώ να τον πω πατέρα ακόμα. Ε, ε, χαίρομαι για την εκπομπή σας και χαίρομαι για τις αντιλήψεις των αντιθέτων φωνών που θέλετε να φιλοξενήσετε και θα ήθελα πραγματικά να ακούσω την καλή μου φίλη τη τη Τιανέλη να συνεδεξιάζετε μαζί σας. Έχουμε συμβούλια Εθνικής Ασφάλειας κύριε μαζί. Όχι. Δεν έχουμε. Όχι να έχουμε αφού δεν υπάρχει μια τέτοια βομή η οποία να διασφαλίζει Την α, κατά εβδομάδα ή έστω κατά δεκαπενθήμερο ανάλυση των γεγονότων από ολόκληρη την δημόσια διοίκηση ε, η οποία να ζυμώνεται στο Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία και να γίνεται. Ε... <ΣΣΣΣΣΣ> οπ, οπ, αρχίσαν οι παρεμβολέ. Θα ήθελα να ζυμώνεται στο Συμβούλιο Εθνική και να γίνεται. <ΣΣΣΣ> Για τους Βρετανολάχνους. Μπλερ. Μπλερ από την εποχή του Μπλερ. Ναι, αυτό είναι Κουλ Britannia. Τότε που η Ευρωπαϊκή Σημαία με τον Union Jack Με την Βρετανική Σημαία ήταν ένα και το αυτό Κανένας δεν φανταζόταν ποτέ Φανταζόσουν είσαι στην εποχή των Blair, των Oasis, των hey, Suede Τον Prodigy Φανταζόσουν εσύ ποτέ την εποχή που βάραγε ο Keith Και η Prodigy ότι κάποτε από Prodigy θα πηγαίναμε στην τελε... τελευταία τσι ε? Dream... Γνωστό Κρητικό Καλαμπούρι που είναι πάνω στο τρακτέρ Τιακός Κορίτσι μου, Πρόντιτζι Και τελευταία τσινατζιπίτζι Πάμε oh. λοιπόν Γιάννης Μπάζης επιστρέφουμε Δολιοφθορά Είπα... <laughs> Boys. Σαμποτάζ θα βάλω μετά Δολιοφθορά Είπαμε λοιπόν ότι χρειάζεται Μια ολοκληρωμένη δομή Η οποία να εξυκνείται Μέχρι τα όρια του δημοσίου ε, Τομέα και να αντιμετωπίζει κάθε δημόσια λειτουργία και από την πλευρά της ασφάλειας ε, να έχει ειδικέ γενικές διευθύνσεις οι οποίες ε, θα ζυμώνουν το υλικό το οποίο ε, συλλέγουν θα το ανεβάζουν σε επόμενες βαθμίδες όπως είναι αυτή του Συμβουλίου Εθνική Ασφαλείας το οποίο πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη δομή να αποτελείται από του αρχηγού, παραδείγματο χάρη των όπλων από τους αρχηγού των σωμάτων ασφαλείας mm -hmm. των ειδικών υπηρεσιών και παράλληλα από τους εκάστοτε εκπροσώπους των στρατηγικών υπολογίων που απαιτεί η του η εκάστη e αυτό λοιπόν δεν υπάρχει mm -hmm. αυτό πρέπει να δημιουργηθεί mm -hmm. που και μάλιστα με σχεδόν μηδενικά έξοδα γιατί γιατί θα χρησιμοποιηθούν οι υπάλληλοι του Δημοσίου οι οποίοι ήδη υπηρετούν και οι οποίοι ε, μετά από μία συγκεκριμένη εκπαίδευση πριών μηνών θα μπορέσουν κατά τη διάρκεια του θέλους παραδείγματος χάρη και μετά από δική τους, ε, από δική τους, εκδήλωση, από δική τους εκδήλωση ενδιαφέροντος και μία αξιολόγηση από πλευράς του Υπουργείου θα μπορούν κάλυτα να προσφέρουν τις υπηρεσίε τους στον τομέα αυτό. Έτσι λοιπόν θα μπορέσει όλο το κράτο με την έννοια ακριβώ της δομής να συνεισφέρει την πληροφορία του στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλεία το οποίο να τη ζημώνει να την προωθεί προς τον αναπληρωτή σύμβουλο και, και σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος με τη να την προωθεί στο Χυσαία όπου μπορεί το φυσικά ο Πρωθυπουργός. Αν ησυχείτε κύριε Μάζη. η ειλικρινά σας λέω ότι δεν ανησυχώ γιατί έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στι ελληνικέ ένοπλες δυνάμεις. Απόλυτη. Υπάρχει όμως το προτείνουν της πολιτικής της δημοκρατίες. Συνεπώς θα πρέπει η πολιτική τάξη, μιλώ εγκαρσίως, θα πρέπει να ενημερωθεί με κάθε ειλικρίνεια με κάθε λεπτομέρεια και με κάθε καλή προέδρεση και βούληση mm -hmm. από, τις, από τους ειδικού των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, των ειδικών υπηρεσιών για την ακριβή κατάσταση της χώρας όπως αυτή απεικονίζεται στις σημερινές ελληνοπιστικές σχέσεις και τις σχέσεις της χώρας με σύμμαχες δυνάμεις όπως είναι η Γαλλία το Ισραήλ, η Αίγυπτος, Ε, ούτως ώστε να μπορέσουμε οι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εκπονήσουμε ένα σχέδιο στρατηγικής ε, σε βάθος χρόνου αποδεκτό από το σύνολο του πολιτικού κόσμου ή δυνατόν γιατί υπάρχουν και αντιδράσει οι οποίε αντιλαμβάνομαι ότι έχουν μια ιδεολογική αφητηρία, αυτές δεν μπορούν να καλούν ούτως ή άλλως αλλά καλό είναι να ενημερώνονται όλοι Να σα πω ε, κα, καλά κάνουμε Και ανοίγουμε την έτσι, συμμαχική μας αγκαλιά προς την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δηλαδή του, του αντιπάλου δέους του σιητικού Ισλάμ που μαζί με την Ρωσία φαίνεται να είναι από τους συμμάχους της Τουρκίας. Εγώ δεν θα βάλω, ε, δεν θα βάλω καμπέλα στο Ισλάμ. Υπάρχει το Ισλάμ και το ριζοσπαστικό Ισλάμ. συνεπώς είτε είναι σουνητικό είτε είναι συνητικό, είναι το ίδιο εμείς πήγαμε με ένα καθεστώς Ισλάμ ε, το οποίο ε, έχει πίστη στην κανονικότητα και ειδικά στη Σαουδική Αραβία έχουν εκδηλωθεί και ιδιαίτερα θετικές στάσεις εξυγχρονισμού του ε, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση γιατί επιτέλους mm -hmm. επιτέλους, επιτέλους με bold letters και υπογραμμισμένου επιτέλους η Ελλάδα αποφασίζει να γίνει αρρωγός των συμμαχικών προσπαθειών, mm -hmm. ενεργός και ουσιαστικός. Αυτό αναβαθμίζει το ρόλο της χώρας στο περιβάλλον στο διεθνές και ειδικά στο μεσογειακό. Γι' αυτό λοιπόν εγώ έχω να συγχαρώ τους σχεδιαστάς αυτής της πολιτικής, ε, οι οποίοι κατενόησαν ή αρχίζουν να κατανοούν επιτέλου στο πού βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε καθηγητά Να είστε καλά Και να είστε καλά για το ποδαρικό Εκτιμάτε καθώς, καθώς. Γιάννης Μάζης κυρίες και κύριοι Δύο έντεκα Δέκα Ογδόντα Οκτώ ογδόντα Ράντιο Ρέιδιελ Παπάκι Παραπολιτικά, τελία, Twitter παραπολιτικά 901 αμυδρή e Facebook παραπολιτικά 90,1 και SMS πι uh, και το μήνυμά και από τον οι Ελένη Τάγκα και Ξένια Ρουσινού Διαχειρίζονται τις επικοινωνίε μας Και τις ευχαριστώ πάρα πολύ Και αυτό το είχα από την περίοδο Της Αλεξοκρατίας Του νεοκομουνιστικού κυβερνητικού Μολέθρου έρτε... Εκεί τότε ερχόταν η Τουρκία όλο και πιο κοντά έλεγα και εγώ να συντονιστώ με τα ακούσματα Ώρα για μηνύματα Παιδιά πάρα πολλά δεν ξέρω πραγματικά ποιον πρώτο Πάμε χωρί θέμα Ιωάννης Ριτσάκης Κωστάκη επανήλθε. ε όχι Κωστάκη Ο Θητάρη τη χωριά τη θα! Ετοιμά σου λέει για βολές καταρρυπά έχουν στοχοποιήσει όπως και να έχει καλή επιτυχία. Μερσή μεσieur. Καλή αρχή από τον Στέφανο Βασιλικό. Σας ευχαριστώ κύριε. Μπογδάν επιτέλου καιρό ήταν να βγει να αυτό τα κουμούνια. Όχι άλλο κάρβουνο από τους πι πι πι πι πι πι. Καλή αρχή η Πολυφωνία, πάντα καλή Πρέπει λέει, να μας πείσεις ότι υδρώνεις την καρέκλα Θέλει από πουδίνια το ακροατήριο Βρεφικά και με ταλκ Αν βγαίνουμε από το στούντιο Και ο Χρήστος Μητυλινιός θα φτιαρίζει το τάλκ πάνω στις καρέκλες <Φουπ> <Φουπ> <Φουπ> <Φουπ> <Φουπ> <Φουπ> <Φουπ> Τέλεια okay. Πόπο λοιπόν χαίρετε Κόκπιτ 2 Λουκάς Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος Λίτρας Γεια σου Βέρια, γεια σου ηρωική βέρια. Γιόρτζ Πάπα Στρασίβουλος Πάγκαλος Δημήτριος Παπουτσής Δελτίο τύπου για τα εολικά στα άγραφα Αυτό είναι από τα άγραφα Ωραίο πάντως, να τα μηνύματά στο Δελτίο για τα αιωλικά στα άγραφα. Με το μεταξύ ρε να πάρει τι okay. έχουν πάθει τώρα αυτοί οι αριστεροί με τα αιωλικά. Ποιο είναι το θέμα τους, δηλαδή, από τη μία, από τη μία λαγνία για την Κρέτα. Λαγνία για την Κρέτα. Μη δούνε Κρέτα, τρελαίνονται. τρελαίνονται. Της οσίας Κρέτα στο ανάγνωσμα. Γκέρτε, ρε, δουλεύει όλους. Εμείς Ρε κάνει κακό στον πλανήτη. Πείθηκε αυτούς οι οποίοι ήταν στο μετέχμιο του να κάνουν κάτι για την κλιματική αλλαγή. Ότι δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Όχι εμείς την αγαπάμε. Παιδιά και εγώ ξέρω παιδιά με Άσπεργκερ. Άμα θέλουμε πραγματικά να είμαστε όχι ρατσιστές. Θα πρέπει αυτό που κάνει τον άλλον να ξεχωρίζει. Να μην το χρησιμοποιούμε ούτε για θετικό. διακριτικό, ούτε για αρνητικό διακριτικό, το καταλαβαίνουμε αυτό, πόσο δύσκολο είναι <Το> Δεν σε σέβομαι περισσότερο εάν δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα από όσο πρέπει σε αυτά τα οποία λες επειδή θεριπίν δεν έχεις πόδια, κατάλαβες Καλημέρα στον φίλο Μιχάλη Δηλαβεράκη, ο οποίος, τε τους ακροάτες θέλω, λέει, «Καλημέρα, καλή αρχή, αμάρτησα σήμερα και σε ακούω». Βασικά σε ακούω γιατί είσαι πριν τα τρομερά παιδιά της Ελληνοφρένειας. Πολύ έξινος, λέει ο Κουρτάκης, να σε βάλει πριν την Ελληνοφρένεια και πιστεύω ότι αντιλαμβάνεσαι τον λόγο με συντροφικού χαιρετισμούς. Γεια σου, ρε Μιχάλη. <Και ένα στρατό βροντο> Λοιπόν θα ήθελα σιγά σιγά τώρα που τελειώνει και αυτό το Arab Jazz Να πάμε προς την Κίνα Εδώ θέλω βαβά το γράφω το κομμάτι Coronavirus Και σιγά σιγά δηλαδή θέλω να επικοινωνήσω με έναν άνθρωπο Τον οποίο συνάντησα χθε τον μαζωμό Και ο οποίος έχει αρμόδια θέση για να μας πει δύο πράγματα Ποιο είναι ο μαζωμός τώρα θα μου πεις Είναι este ατόριο. Οπότε, δεν θα κάνω νυχτερίε. Δεν θα κάνω Δεν θα κάνω νυχτερίε. Δεν θα κάνω Δεν και κύριοι. Εδώ είναι ο δικό Λοιπόν ζητάω συγγνώμη είναι πάρα πάρα πάρα πάρα πολλά τα μηνύματά σας Σας ευχαριστώ εκ βάθου καρδίας ακόμα και για σας που μας ταχώνετε Από αύριο θα κοιτάω να τα τυπώνω όλα Θα τα κοιτάω να τα τυπώνω Καλημέρα στον Καπετάν Γιάννη Ο Γιάννης από τις Κουκουβάουνες, ευχαριστώ για το μήνυμα κόμπι πάστε. <Κι> Και εδώ θέλω πραγματικά να ρωτήσω, πρέπει όντως να γίνει όλος αυτός ο χαμός που γίνεται με τον uh, κορονοϊό. Εδώ τω μεταξύ, επιτέλους, μάθαμε να τον γράφουμε. <Κι> Κορονάιος, πραγματικά πώς, πώς, πώς μπορούσε κανείς τον πει Καλημέρα Διονύση, καλημέρα στον Γιώργο τον Καντή από τη Ρόδο Καλημέρα στην Αγλαία, στον καθηγητή τον κύριο Πουρναρόπουλο Στον κύριο Καλούδη, δεν ξέρεις, λέει τι χαρά μου δίνει σήμερα Συγκαλύπτεις, λέει, τα λάθη μέχρι να σε μάθουν οι συνεργάτες σου. Είσαι ο άνθρωπος που γνώρισα σήμερα. Κανένα λάθο, Καλημέρα στον Γιώργο Τσουκαλαδάκη και την κυρία Λατινοπούλου. Πολύ καλός, λέει, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τον έχουμε τον κύριο. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μπράβο, τέλεια. Липон, πιον πρέπει να μιλήσουμε για τον Κορονοίο. Ε, πήπα να του brother το εκαβ. Νέτον στον μαζομό, τα πίνει πέρως χε εξερετικί ναχσιότικη ταβέρνα. Ε, αβρεω θα κάνω γε διαγωνισμό, θα με τη γυναίκα του, τα παιδιά του, δεν ξέρω μου τον για προς το Καλησπέρα κύριε Βοδάνο, μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό. Από, από, από την υπέροχη Θράκη. <χαίρομαι> Χαιρετάμε την υπέροχη Θράκη. Θράκη γη ελληνική. Ε, Να σας πω, ε, σα πω, παρακαλώ πολύ, μήπω το έχουμε παρακάνει λίγο με τον το κορονοϊό, ε, Είμαστε λίγο τη υπερβολή γενικότερα. <χαίρομαι> <χαίρομαι> α, εσεί ξέρετε, επειδή έχετε και την ε, ε, θεσμική επίσημη ιδιότητα, έχει και μεγαλύτερη βαρύτητα ο λόγο σα. Σε όλα τα θέματα ξέρετε κάτι. Εμεί που έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε επιχειρησιακά τι έκτακτε καταστάσει ή τι κρίσει, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε πάντοτε είναι ότι όπου υπάρχει υπερβολή και όπου χάνεται η ψυχραιμία, μετά απλά χάνεται και οποιαδήποτε ικανότητα να διαχειριστεί το οτιδήποτε. Αναγκαία και ικανή συνθήκη για να μπορέσει να διαχειριστεί μια έκτακτη κατάσταση mm -hmm. είναι να κρατά την ψυχραιμία σου και να χρησιμοποιεί και να εφαρμόζεις τα μέτρα ακριβώ όπω προβλέπονται. Ούτε υπερβολέ, ούτε και ελλείψει. Πάν μέτρο Άριστον. Πώ κρίνεται. Ε, τυχώς, εδώ δεν εφαρμόζεται τη χώρα μα. Πώ κρίνεται την αντίδραση των Μίντια. Απλά με φόντε. Ξέρετε κάτι. Δηλαδή, ε, να σα απο... ρωτήσω, α... πόσοι έχουν πεθάνει σε όλο τον κόσμο από τον κορονοϊό. Ε, σε όλο τον 300, πλανήτη. 300, 300, μέχρι στιγμή 370 άτομα. Από γρήπη, πόσοι έχουν πεθάνει ε, στην Ευρώπη με, τον τελευταίο τουλάχιστον, καιρό. Τουλάχιστον, τουλάχιστον τριπλάσιο αριθμό. Και γιατί ασχολούμαστε με τον κορονοϊό και όχι με τη γρήπη. Είναι αυτό που σα έχω πει. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία Καλά έχει κάνει και το έχει, το έχει σημάνει ω πανδημία με την έννοια τη πραγματικά υψηλή μεταδοτικότητα του συγκεκριμένου ιού. Ναι. Από εκεί και πέρα όμω πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στην αντικειμενική του διάσταση και επειδή δεν μπορεί ο καθένα μα να μιλάει, mm -hmm. θα πρέπει να ακούμε του ειδικού. Και οι ειδικοί λένε ότι ναι, μεν είναι υψηλή μεταδοτικότητα, από την άλλη όμω πλευρά είναι ένα ιό ο οποίο. Δεν είναι για να μα δημιουργήσει πανικό. Mm -hmm. Είναι ένα ιό ο οποίο δεν φέρει το θάνατο έτσι ακριβώ όπω ακριβώ προβάλλεται στον οποιοδήποτε, αλλά μόνο στι ευπαθεί ομάδε ή στους ανθρώπου που ψυχραιμία. έχουν Οπότε ψυχρεμία. Και που ενδεχομένω να το θάνατο και από άλλου τύπου, τύπου γρήπη. Άρα ψυχραιμία. Ωραία, κύριε Παπασταθίου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίω ψυχραιμία, διότι ειλικρινά yeah. βλέποντα τα μέσα μαζική ενημέρωση και τον χρόνο. Που δαπανάμε για να καλύψουμε, υποτίθεται, την υπόθεση του κορονοϊού. Νομίζω ότι ξέρει, μικρή ή μισοί είμαστε με τον Απόδη στον Τάφο δηλαδή. Είμαστε, σας είπα, ο, Αλλά τώρα ειμονώ, ο, ειμονώ, ειμονώ, ειμονώ, απόλυτα μαζίες, είμαστε τι να πει, μια χώρα ξέρει, βρέχει Α, και είναι πρωτοθέμα. Το θυμάμαι πίσω. και στο sky αυτό που πέραμε, παιδιά έβρεχε και ήταν πρώτο θέμα. Παιδιά βρέχει. Δεν δε, δε, δε βρέχει βατράχια. Βροχη, κανονική βροχή είναι. Δεν ξύπνησαν οι 10 πληγέ του Φαράου. Κάποιο η ριζέω του είχε πει 7, ε. Γεια σα κύριε Παπαϊσταθίου. Χάρη καθώ άκουσα. Εγώ να δείτε. Taka taka taka taka taka da. Taka taka taka taka taka da. Ακούγεται σου, click click. Το είναι click θα κάνει, φέρτε μας. Taka taka. Αν είχαν τρόμβα θα κάνει φυσούτ φυσούτ. Λοιπόν αυτό είναι αφιερωμένο στο Battle Group to Cheryl they go. Το πυρηνοκίνητου αυτού α, αεροπλανοφόρου που α, πλέχει μας το ποίημα του εμπειρίου που λέει ο υπεροκεάνιο τραγουδάς και πλέχεις <Το Βεβαίως ε, το ποίημα λέγεται στροφές στροφάλων <Το> Είναι μνημείο του ελληνικού υπερεαλισμού αλλά εμείς οι δεξιοί δεν επιτρέπεται να γνωρίζουμε από τέχνη και είμαστε πάντοτε ποζέρια άμα θέλουμε να ε, τοποθετούμε σε τέτοια πράγματα διότι τέχνη γνωστόν Ανήκεις στην αριστερά Αν δεν είσαι αριστερός μπορεί να διαβάζεις μόνο φαντάζιο Μάχη, κράνος Μπλεκ Όλα τα υπόλοιπα τα τη τέχνη είναι για την αριστερά. Λοιπόν, ε, δεν προλάβα σήμερα τα μηνύματα. Θα τα τυπώσει όλα ο Μητρηνιό, ούτω ώστε να τα έχουμε μπροστά μα αύριο. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Κύρκο. Περνάει γρήγορα η μία ώρα. Είμαι ο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Και αυτό εδώ πέρα είναι για του φίλου μα, του Γάλλου. Βέβαια, συνάφινα και χείρα κίνη. Και πρέπει να ξύνιζε και μόνο σου. Οπότε εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που για πρώτη φορά έχουμε φρεγάτα εκεί κάτω. Όχι μόνο την Κιφόρο φωκά, έχουμε και τι πέτσε και έχουμε και υποβρύχιο από δίπλα παραπλέη. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στι 12. Σα ευχαριστώ θερμά. Ακούσατε με ακούλπα. Με ακούλπα που το έκανε. Δικό σα κούλπα που τα ακούσατε. Ωρεβά,ρα πλούσι. Έρχονται και οι για να κάνουμε παράδοση παραλάβη με του κομμουνιστέ.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 Et c'est depuis ce jour qu'un torero me condamne À balayer sa cour pour l'avoir faite à sa femme taca taca taca taca taca J'entends mon capybac Taca-taca-taca-taca-taca taca Au rythme de ses pas taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka